Ότι αφορά το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία. Είναι σημαντικό το γεγονό ότι πράγματι παρέχει οικονομική φυλακή. Μπράβο. Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει. Είναι σημαντικό το γεγονό ότι πράγματι παρέχει. Κατάργηση τη προστασία τη πρώτη κατοικία mm, πολύ ευχαριστώ και την καθιέρωση αυτόφορη διαδικασία κατά των διαμαρτυρωμένων. Σε ευχαριστώ, παρέγιο. Επιτέλους, επειδή ψηφίστηκε αυτό το περίφημο νομοσχέδιο πτωχευτικός κώδικα, να ξέρουμε τα καλά του και τα ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έτσι όπως ο ίδιο τα περιέγραψε χτες στο Press Room όλα αυτά τα πολύ ωραία γίνονται Ακούμε και μια ιταλική ταραντέλα 80 χρόνια ακριβώς μετά, το 1940 Είναι ωραίο να ακούμε ιταλικά τραγούδια χωρίς να πηγαίνει ο νους σε αυτά που πριν 80 χρόνια ήθελαν οι Ιταλοί και γενικώς οι χώρες συγκεκριμένες να κάνουν στην Ευρώπη η Ιταλία στην Ελλάδα η Γερμανία και οι σύμμαχες χώρες στις άλλες γειτονικές τους χώρες να το έχουμε μόνος χορευτικό σε ένα πολύ χαρούμενο ρυθμό ο θα υπογραμμίζει αυτά που Ακούμε ένα ήταν αυτό του κύριου Πέτσα Πολύ αληθινό, πολύ σωστό έτσι όπω το περιέγραψε Για το νέο νομοσχέδιο, το νόμος πια Από χθε το βράδυ ε, Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι αυτό που έγινε Και καλά τάχα μου κατά του Σταϊκούρα Αλλά όπω τα ακούστε δεν ήταν ακριβώς κατά του ταϊκούρα Ολοκληρώθηκε χθε το βράδυ στη Βουλή Η τριήμερη συζήτηση Που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ υποβάλλοντας πρόταση μομφής Στον Υπουργό Οικονομικών, Άγιο Δημήτριο. τη ζήτηση και την ψηφοφορία επανεβεβαιώθηκε η ενότητα της κοινοβουλευτική ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και η στήριξη στον Άγιο Δημήτριο. Πώ θα βλέπετε τα πράγματα από εδώ και πέρα? Λοιπόν, ε, ο Θεός το επιτρέπει αυτό γιατί εμείς οι ανθρώποι το έχουμε παρακάνει εντελώς σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή είναι κατά τον Θεό ο, η ανθρωπότητα γενικότερα. Πρέπει να, να έχουμε μεγάλη πίση στο Θεό, να μετανοήσουμε και ο Θεός να, αυτό να το σταματήσει για αυτά τα πράγματα γιατί φταίμε και εμείς σε όλα αυτά τα πράγματα να φταίνει καλή πίση Θεό και, με, και μετάνοια Το έχει πει και ο Πάριος κάποτε φταίμε και οι δυο τώρα εδώ είναι ένας πολίτης τον σταμάτησε από τις Σέρες βγάζουν οι Σέρες βγάζουν πολύ υλικό και οι Καλαμάτα αλλά οι Σέρες σε αυτά τα θρησκευτικό έθνο πατριωτικά είναι η καλύτερη, νομίζω, ο καλύτερος νομός της χώρας. Έτσι λοιπόν ένας περαστικός είδε την κάμερα και κατέθεσε την σχετική του άποψη. Όλα τα άλλα έγιναν για τον Άγιο Δημήτριο όπως μας είπε ο κύριος Πέτσά και όχι για τον Σταϊκούρα, μεγάλη χάρη του, του, Σταϊκούρα όχι του Αγίου Δημητρίου. Θα πάμε τώρα να μείνουμε λίγο, θα πάμε για να μείνουμε στα όσα ο πτωχευτικός κώδικας προβλέπει. Ε, αν χρεοκοπήσετε, αν έρθει μια στραβή στη ζωή σα και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει έρθει αυτή η στραβή σε πάρα πολλού και έχετε πάρει δάνειο που τα χάριζαν, σχεδόν ανάγκαζαν να πάρουμε δάνειο τα προηγούμενα χρόνια πριν από το μνημόνιο, με όλα αυτά τα πολύ ωραία που έκαναν οι τράπεζε. Αν λοιπόν σα τύχει όλο αυτό, να ξέρετε ότι έχει ψηφιστεί ένα νόμο που θα σα πάρει ό,τι έχετε και δεν έχετε, ό,τι είχαν και δεν είχαν τα παιδιά πριν, ό,τι έχουν και δεν έχουν τα εγγόνια μετά. Αυτό προβλέπει σε αδρές γραμμέ αυτό που ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία χτες. Να ακούσουμε μια περίπτωση, σήμερα το πρωί βγάλαν στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα έναν, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με την λέξη που δεν περιγράφει ακριβώς το δράμα των ανθρώπων, έναν δανειολήπτη. Ε, μου λέγατε λοιπόν όταν ήμασταν ε, αυτές τις μέρες που επικοινωνούσαμε ότι έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το αρχηγού κεφάλαιο. Δηλαδή έχω πάρει 150.000 ένα δάνειο που βέβαια πάντα παρακαλούσε η τράπεζα δεν το πήραμε εμεί με το ζωρί. Πάρτε το, ε, το, είναι, είναι φτη, το δάνειο θα είναι πιο φθηνό από το ενίκιο και έτσι μας ζελιάζανε και πήραμε αυτό το δάνειο. Mm -hmm. Πήραμε 150.000 και αυτή τη στιγμή χρωστά 300.000. Ενώ έχουμε δώσει πίσω τις 100%. Το 12 δε καταστραφήκαν τα πάντα. Δουλειά δεν είχαμε, Με εργολάβο οικοδομών ήμουνα ξαφνικά βρεθικά στον αέρα. Και δε... Ούτε δουλειά ούτε τίποτα. Πόσα ανημερώνω εγώ το δάνειο που θέλανε χιλιάδε ευρώ το μήνα. Και τώρα τι σα λένε, ότι πρέπει να δώσετε άλλε 300.000. Ε, βέβαια. Εκεί αυτά ανεβαίνουν, δεν σταματάνε ποτέ. Με τα πρόστιμα και με τι πρόστιμα αυξήσει, πώ φτάσαμε τον... στι 300.000. Ναι, με τι προσαυξήσεις Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο νόμο Κατσελή. Έκανα και το προσωρινό μου στο Ειρηνοδικαίο και με απορρίψαν. Εκεί απορρίπτουν, άμα πάνε 15 ανθρώπου, οι 14 έχουν απορριφθεί. Πρώτη κατοικία, ένα σπιτάκι πήραμε και εμεί να βάλουμε μέσα από το κεφάλι μα. Και αυτή τη στιγμή μα κυνηγάνε θεοί και δαιμόνες Όχι, δεν είναι θεοί ούτε δαιμόνες Είναι οι τράπεζε και για να το πούμε και με άλλη μία λέξη που δεν την πολύ συμπαθεί ο κόσμο. Αλλά αυτό ακριβώ είναι ο καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό για να λειτουργεί ο καπιταλισμός πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να εφίσταται τη συνέπειας για να λειτουργεί ο καπιταλισμός πρέπει αυτός που δεν πληρώνει να εφίσταται τη συνέπειας ο Χριστοφοράκος ξέρει τι συνέπειε ακριβώς έχει πληρώσει στον καπιταλισμό. Επειδή είμαστε στο θέμα πρώτη κατοικία, ακούσατε ένα απλό παράδειγμα, ενό ανθρώπου πήρε 150.000 δάνειες, έχει πληρώσει τα 100, αλλά πρέπει να πληρώσει άλλα 300, τόσο απλά, τόσο ωραία, στα ψηλά και στα χοντρά γράμματα. Όλο αυτό λέγεται προστασία αλφα κατοικία. Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία, με σε τους του του κοινάλου, δεν υπάρχει. Σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Ο Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπληστηριασμού τη πρώτη κατοικία, δεν υπάρχει στεγαστικό δάνειο για την πρώτη κατοικία. Γιατί ο μόνο τρόπο για να υπάρξει στεγαστική πίστη σε κάμπο που δεν έχει άλλη περιουσία είναι να εκπληστηριάζεται η πρώτη κατοικία. Και μαθήματα πολιτική οικονομία και δεν είμαστε και στην ελληνική αγωγή, είμαστε στην ελληνοφρενική αγωγή 2.11.10.80. Αν έχετε και εσεί παρατηρήσει, επί τη πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατοικία, επί των τραπεζών και του νομοσχεδίου νόμου πια που ψηφίστηκε χθε, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο, όπω είπε ο ίδιο ο κύριο Σταϊκούρα, μετά την ε, Ινδία Γη Κιάρογλου, όπω την έλεγε χθε, είναι ένα νομοσχέδιο αυτό που ψηφίσανε και έχει γίνει νόμο πια, ένα ευαίσθητο νομοσχέδιο, άρα ένα ευαίσθητο νόμο. Το παρέννο σχέδιο νόμου είναι οικονομικά αποτελεσματικό. Μάγερα! Μια μερίδα αφαΐ με 12 πιρούνια! Διότι απαντά ολιστικά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέου. Oh, oh, oh. Είναι κοινωνικά ευαίσθητο. Κάθε εβδομάδα στου πληστηριασμούς είναι συνήθω κάποια τέτοια μικρά σπίτια. Λαμβάνοντα ειδικέ πρόνοιε για τους πραγματικά ευάλωτου πολίτε. Δεν ισχύει ότι πληστηριάζονται σπίτια πλουσίων. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατά 99% πληστηριάζονται σπίτια φτωχών συμπολιτών μα. Είναι επιχειρησιακά λειτουργικό. Διότι προσφέρει μέσα από απλέ και γρήγορε διαδικασίε μια δεύτερη ευκαιρία στου πολίτε. Να ευκαιρία. Τον άλλο ευκαιρία περιμένει του νέου ανθρώπου που αναζητάνε την ευκαιρία για να ξεκινήσουν την δημιουργία του ή μια καινούργια αρχή στο τραγούδι σε κάθε μορφή του να δει που καπότε θα μα πουνε και. Να δει που καπότε θα μα πουνε και Σε λίγε μέρε τον άλλη ευκαιρία. Μην ξεχάσετε μαζί με τη συμμετοχή σα να μας αφήσετε και το τηλέφωνό σα για να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σα. Ε, Γιάννη όλα τα 41 περιμένουμε. Το παρόν σχέδιο νόμου είναι εν τέλει ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό και καινοτόμο σχέδιο νόμου. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ένα σχέδιο νόμου με στόχο την αντιμετώπιση με όλους κοινωνικής δικαιοσύνης του μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών. Αφρόζω, ανάσαμε, τώρα και με εντελλακτικό για μεγαλύτερη οικονομία. Από εκεί θα έρθει η πραγματική ανάσα. Και όχι από όλα αυτά που λέει τις παπάντζες ο Σταϊκούρας. Είναι ένα ευαίσθητο νομοσχέδιο. Έχουμε τον πρώτο νόμο που είναι ευαίσθητος. Μέχρι τώρα είχαμε ευαίσθητους ανθρώπους, ζωάκια, τι άλλα είχαμε σε ευαίσθητο, δέρμα, πέχα, τίποτα. Τώρα έχουμε τον ευαίσθητο νόμο του Σταϊκούρα που περιλαμβάνει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια επιτυχία της κυβερνήσεως όλο αυτό το νομοσχέδιο, νόμος πια, ευαίσθητος. Τώρα όμως έχουμε και άλλες επιτυχίες, γιατί τα πάμε πάρα πολύ καλά και στην πανδημία. Όχι τα πάμε καλά, είμαστε καλύτεροι και σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, όπως λέει ο Κύρος Πέτσας. Για τον κορονοϊό, σε πείσμα όσων με ψημιρούν. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες χώρες. Άθελου! μαζί με τις σκανδιναβικέ χώρες, είναι οι καλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Σε αριθμό τεστ, ανά 100.000 πληθυσμού η Ελλάδα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό μέσο, μαζί με τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Alleluia, Alleluia. Και στον χάρτη θνησιμότητας, η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα. Alleluia. και στον χάρτη θνησιμότητας. Η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα. Γεννήθηκα αριστερή, θα πεθάνω αριστερή. Αυτή είναι η κυρία Αρβελέρ, η οποία... Έδωσε μια συνέντευξη χτε το βράδυ στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Πριν συνεχίσουμε όμω με την αριστερή που γεννήθηκε και θα πεθάνει η αριστερή, να σχολιάσουμε αυτά που είπε ο κ. Πέτσα. Είμαστε οι καλύτεροι ακόμη και στη θνησιμότητα. Ανέφερε τρει-τέσσερι δείκτε. Μπορεί εδώ να μην περνάμε και τόσο καλά με τον κορονοϊό. Όμω είμαστε οι καλύτεροι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καμαρώνει η κυβέρνηση. Τα πάει πάρα πολύ καλά και στο πρώτο κύμα, αλλά και στο δεύτερο κύμα. Ενώ πεθαίνουν 10 άνθρωποι τη μέρα μέσω όρο των τελευταίων ημερών. Τα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Μην το χαλάσουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος ευχαριστημένος και ευτυχισμένος σε αυτόν τον τόπο. Ο Πέτσας είναι ένας από αυτούς και πάντα χαρούμενος και πάντα χαρούμενος. Η κυρία Αλβερέ, Αρβελέρ, λοιπόν, χτες ο Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ στον Αντένα, δήλωσε ότι γεννήθηκε αριστερή και θα πεθάνει αριστερή. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Γεννήθηκα αριστερή, θα πεθάνω αριστερή με μία μόνο Όπω να πούμε, φράση για τους αριστερούς. Όταν με ρωτούν γιατί είσαι αριστερή, λέω γιατί πιστεύω σε μια καλύτερη διανομή του δημόσιου πλούτου. Αυτό που πάρα πάρα πολύ δηλώνουν αριστερή, τι σημαίνει τώρα αριστερά. Η λέξη έχει ταλαιπωρηθεί, κυρίως τα τελευταία δέκα, όχι και παραπάνω και παραπάνω χρόνια. Τα τελευταία 5-6 χρόνια, αλλά και παλιότερα, πάντα την λέξη αυτή την ε, κάνανε σφουγκαρόπανο. Την παίρνανε, δηλώνανε πολύ αριστερή, που δεν ήταν αριστερή. Δηλώνει αριστερό για πολλού άλλου λόγου, όχι επειδή θε να πιστεί αλλά θε να κρύψει αυτό που πραγματικά είσαι. Μια άλλη περίπτωση για το πώ κάποιο μπορεί να δηλώσει αριστερό. Η κυρία Αρβελέρ, λοιπόν, η οποία δηλώνει αριστερή, ε, στην ίδια συνέντευξη χθε δήλωσε ακριβώ πόσο αριστερή είναι. Η κυρία Αρβελέρ στις τελευταίες εκλογές στήριξε ανοιχτά, καθαρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, προκαλώντας ποικίλε αντιδράσεις. Ακούστε, όχι μόνο το στήριξα, αλλά κάτι παραπάνω. Τώρα να μην μιλήσω για τους προηγούμενους, αλλά έχει ανάγκη η Ελλάδα από έναν άνθρωπο πρώτα που την μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλει. Και μένα με έχει εκπλήξει ένα πράγμα. Όταν έπαψε να είναι Υπουργό, κάποτε τον ρώτησαν για κάτι και είπε ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην σταματήσουμε τη μεταρρύθμιση. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει μεταρρύθμιση. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλάρακη, ποτέ ρε, ποτέ. Ότι θες όλα δεξιά να σου ορθουνε. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Η Αρβελέρ και αυτός είναι οι δύο που στηρίζουν Μητσοτάκη από διαφορετική οπτική φαντάζομαι. Mm -hmm. Μπορεί και αυτός να είναι αριστερός γιατί όχι. Εδώ είναι και η Αρβελέρ η οποία με τόσο φανατισμό και τέτοιο πάθος στηρίζει Μητσοτάκη για την υπέρ των μεταρρυθμίσε Ποιο Πρωθυπουργό, για ποιε μεταρρυθμίσει. Ο κύριο Δένδια, εξωτερικών της χώρας, Λαυρό, υπουργό εξωτερικών τη χώρα, υποδέχτηκε χθε το Λαυρόφ, υπουργό εξωτερικών τη Ρωσία. Νταμπρό, παζάλαβα τσβαφίν, κασπαντίν, μνηστρο. Τι λέει, Μαρούσκα. Τα Αρκούνται, Γεσνάγιου. Αστά δεν ξέρω μόλι ντροπή τη τέπας, γιατί <eurs> σε στέλνω τώρα πακέτο στη βασιλεία. Για έρθε, παζά. Νταραγκόι, Σεργέη Βικτόροβιτ. Τι λέει, Μαρούσκα. Την καβερίτε στο ψιδιό τη χαρασό. Μπαφ. Ο ναμάλια ή Σαντάνα, παρεγκάτε, ν ουζούμπε, απάλλα α Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ θερμά. Σπασίμπα Μπαλσόη. Πολύ ωραία. Τα πάμε και στα εξωτερικά όπω και στα εσωτερικά. Ο Νίκο Δένδια ήταν λοιπόν και η Μαρούσκα έκανε την μετάφραση για να το καταλάβετε όλοι. Γιατί δεν σκαμπάζετε από ρωσικά, ξέρετε μόνο γαλλικά και τα κατεβάζετε μαζί με τα καντήλια. Οπότε χρειάζεται. Δεν θα γίνουν παρελάσει αύριο, δεν θα έχουμε παρελάσει. Έτσι λοιπόν χάνουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτό που έγινε πέρυσι στην παρέλαση ένα δήμο, νομίζω, τη Θεσσαλονίκη. Που είχε βγάλει όλα τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, με βατήρια από κάτω, αφού πέρασαν όλα τα παιδιά από τα σχολεία και ξαφνικά άρχισαν τα μηχανοκίνητα τμήματα του συγκεκριμένου Δήμου και ήταν και η εκφωνήτρια από πάνω, που με ρήγη συγκινήσεως παρουσίαζε το σκουπιδιάρικο. Περνάνε από μπροστά σα τα νέα οχήματα που Η αγορά έγινε με δημόσιο διαγωνισμό. Αυτά. Αυτά δεν θα τα δούμε φέτος. Χάνουμε αυτή την φοβερή ευκαιρία και ευτυχία να παρελάσουμε και να ανατριχιάσουμε όταν περνάει μπροστά το σάρωθρο. Το βλέπεις στον δρόμο, όταν δεν έχει παρέλαση δεν σου κάνει αίσθηση. Αλλά όταν είναι στην παρέλαση κάτω από το εμβατήριο και από κάτω παίζει το εμβατήριο είναι διαφορετικά τα συναισθήματα και χρειάζεται ο λαός μας μια τόνωση τέτοιες μέρες δεν θα την έχουμε, γι' αυτό και εμείς εδώ κάναμε μια προσομοίωση παρέλασης... ...για να νιώσετε από σήμερα εθνικά υπερήφανοι. Και τώρα αγαπητοί μου ακροατές, τηλεθεατές, φίλοι ...Ελληνες του εξωτερικού, του Καναδά, της Αυστραλίας... Σενητεμένα μας αδέλφια, λοστρόμι, ναύτες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, σοβατζίδες, υδραυλικοί, κοπτοραπτούδες, κορδελιάστες, μανιπούδες, ρεσεψιονίστρις και καπετάνοια. Βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε χωρίς να βλέπετε απ' τα ραδιοφωνά σας την αφάνατη ελληνική λεβεντιά! Πέσω σου τι μαλώνεις, Μαλώνω ρε! Ότι... Μη μ' απλείς μου, κράτα με! Και σε κρατάω! Πώς σε. καλά! Κόντρα, σκόρτσα! Πες σου τι μαλώνεις, απιθάνεις ρε! Πέσω Πες σου τι Μαλώνω ρε! Περίμενε! Εδώ συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή περνά πεανίζοντας η Ορχήστρα Εγχόρδων Αθηνών Λαμίας. <Τι> πήκαν, αδρέ, πήκαν, τα <Τι <Τι> σειρά έχουν τα μέλη της Ακαδημίας. Καλώ ήρθατε στην Ακαδημία Τεράτων. Και οι Πρητάνεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφετος. Yeah. Τετάρτη δημοτικού. Το πλήθος χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους εκφραστές της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της χώρας όπου τι μαγαζιάρο πουλάμε, αυτους που κρατάνε στα χέρια τους την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία, βζημιού, δάκρυα χαράς αναβλύζουν από τα μάτια μας <χει> καθώς μας πιάνουν τα ντουμάνια της Ομοσπονδίας Φυσιολογικών Ομήλων Ελλάδας από την πρέσβη ηλεκτρονοστουρουμένη έτσι παρελάβνει καμαρωτά καμαρωτά με όλα τα εξαρτήματα του ευγενικού σπόρτου στα χέρια είναι η παρέλαση βρίσκεται σε εξέλιξη θα τη συνεχίσουμε αφού κάνουμε εδώ και τις δικές μας παρουσιάσεις ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο radio.pa.gr είναι το mail του αθμό αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς και το ελέγχουμε ε, το ελληνοφrenianet.gr μα ακούτε τώρα το επίσημο site μετά τώρα live, μετά ηχογραφημένου. Μπορείτε και τώρα ηχογραφημένου, σπάσαμε όλα τα ρεκόρ. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει chat και στο Facebook επίση είμαστε live. 2 11 10 80, 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρο τη παρέλαση, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων τη χώρα. Βάλε κρεμίδια ντομάτε λεμόνια πορτογάρια μανταρίνα λαχανιακων σπανάλια. Yeah. Τεχνοκράτε και διεθνικά στη λήχη των μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων τη χώρα να ακολουθούν. Zimens. Επίσημο χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων. Πάνω από τα κεφάλια μαζί. Φετούν οι υπτάμενοι φρουρεί των σύνορων μας Καλημέρα κυρία. μας ζώνησε αυτό σήμερα Καλημέρα, τι είναι καλέ, τι γίνεται Αεροπλάνο, καλή, αεροπλάνο Πως Σμίναχος, ποιος, το αεροπλάνο που νύχτα μέρα, κοντάρονται με το θάνατο αυτού, για τη δόξα της πατρίδα. Είναι τιμή να πεθάνεις για αυτήν χώρα Απάνω τους αδέρφια. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Τζίτα τα κάζια. Ρε κανένα κρυφέ! Ένας κόμπος πνίγει το λαιμό μα. Και ο νερό με πεδιάνε νερό. Καθώς με συγκίνηση βλέπουμε να περνάνε μπροστά μα με τα πακέτα στο χέρι. Πάμε πακέτο με τη δίκη Βασιλείου. Οι διευθυντές τραπεζών και διοικητές δημοσίων οργανισμών. Ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασία των εθνικών συμφερόντων. Και του εθνικού συναλλάγματο. Της φίλης και Εσυμάχου Ελβετία. Μπορείτε να μου πείτε, αν του κόψουμε και τις χρώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί μου φίλαθλοι, όπου τη γης, η παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση έχει τελειώσει. Τέλος. Του λέω στον λόγο τη θυμείς μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μάρεσε. Ο κόσμος, ενθουσιασμένος από τι είδε, αποχωρεί σιγά σιγά. Στα τσακίδια έτσι λοιπόν Ολοκληρώσαμε την παρέλαση εδώ Είναι η εκπομπή που ακούγεται τώρα ηχογραφημένη και μετά live Όπως είπα πριν Είναι πολύ ωραίο αυτό Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού Μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις Έλα Αποστολή Έλα Μουσταλή. Μα τι με βάζει αναμονή, με βάζα μου πάλι στα Μα καταλάβει, δεν ξέρω πώ έγινε αυτό. Δεν το δέχουμε. <laughs> Τέλο, να σου πω, δεν στο χρυσό Και θέλετε να λέγεται αριστερά όλοι εσεί που από τέτοια καταπάτηση όμωων γέμισαν εκτροταφία και στέναξε σε φυλακέ και ξερονήσια ο τόπο. Ότι οι οικογενιστέ πηγαίνετε στα ξεκρονήσουν με νόμου. νόμιγμα πηγαίνανε, Έτσι, δεν πηγαίναν κατάβαση νόμων, που σημαίνει ότι την τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη πολιτική για την κοινωνία δεν τη φτιάχνουν νόμο, οι άνθρωποι τη φτιάχνουν. Ότι θα δώσουμε That's... στο χρυσό οπως τον είπες, ε, Χοΐδη να καταλάβει όλας. Χρησοκούτη, <χουντί> δηλαδή να το πεις. Άντε το πες το χρησοαμύη. Μπορεί να το πεις Τροπή, άπα, <χι> αντιδημοκρατικό. <χι> Να σου πω, παίζει ο παπάς να έχει παιδίξει ένα φράχτη. Δεν ξέρω, λες δε, δεν του καθόταν τίποτα άλλο και το όριξε στους φράκτες? Ξέρω εγώ άλλοι πάνε σε κατσίκες. Ε, όχι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ μήπως έχει γίνει λάθρο όπως του λένε. Α, πα, παπά τέτοιο πράγμα μακριά από αυτόν. Πω, πω, φα... Φαντάζεσαι, <laughs> <laughs> η Κατάρα είναι γαϊδάρα, τέλειο θα ήταν. <laughs> Έγινε. Έλα, για. Ελα λατράγε, πες να βάλει λίγο περισσότερο βουγιουκλάκι. Να ευθυμίσου... Μη χάσεις, η σουλάρα. Αμέσως μην ακούς τη βουγιούκλου, αμέσως ε, να εμείς. σου κάνει κάτι. Και του Αγίου ανήμερα. Φιλιά ρε Νιαου, νιαου, νιαου. Για Έλα πρε παιδάκι μου, πέντε φορές έχω πάρει τρόμα. Συγγνώμη, Α... που δεν είμαι από πάνω. Συγγνώμη, ε. Πρέπει να κοιτάω και τα μακαρόνια, μην κολλήσουν. Μιλάς πόσο <laughs> Να σου πω πώ τον είδε, τον εξαμηνήτικο, εκτοπισμένο, εξορισμένο, που μετά που γύρισε στην Ελλάδα μίλαγε με και βγήκε τώρα να μα πει ότι και η δεξιά έκανε αντίσταση. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση τη αριστερά. είναι Προσβολή, να το λέτε. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε, δεν είχε ανθρώπου που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Μια χαρά τον είδε. Αν δεν τα πει αυτό, ποιο θα τα πει. Ξετσίποτι μια... όλων των χωρών, ενωθείτε. Εγώ το βλέπω μια έλειοπτη και αποστόλου. Πιστεύω ότι είπε κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκη. Απλά δε, δε, δεν έχει και τον τρόπο. Επειδή έξι μηνών έλειπε στο εξωτερικό, δεν έχει τον τρόπο να εκφράζεται σωστά. Είμαστε, Είμαστε κι εμεί ή... κολλημένοι όμω. Να τα υπολογίσουμε ή... όλα. Ήθελε να πει το εξή, νομίζω. Ότι πώ γίνεται να κάνει αντίσταση όταν δεν υπάρχει κι αυτού που συνεργάζεται. Αν δεν υπήρχαν αυτοί που συνεργάζονταν, τότε ποιο θα ήταν το μεγάλο τη αντίσταση. Οπότε σου λέει, εμεί που συνεργαζόμασταν, δώσαμε το μεγαλείο στην αντίσταση. Έτσι δεν πάει. Είναι λίγο χοντράδα το συνεργαζόμασταν. Συγχωνευτήκαμε, ε. θα ήταν πιο σωστό. Πιο Η... ναι. ειλικρινό. <laughs> <Σωστό. laughs> <Το> ο Γεωργιάδης και τρόχιρος, ο Φιωτής, ακούω, δεν μόνο αυτά. Έχουνε πει, λέει, ότι στο του 40 με το και δύο και από δύο και από, από Βεβαίω συμμετείχανε και αυτοί στην αντίσταση, βεβαίως δεν θα το αφαισυτήσει κανείς αυτό. είχανε και συνεργάτε οι, ε, οι άρα σαφώ και συμμετείχαν. Μην του αδικήσουμε. Ναι. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχετε και συντηρεί αυτό το διχασμό στο ραδιόφωνο, μπορείτε να πείτε. Δεν μπορώ ε. να καταλάβω τι συμφέροντα εξυπηρετούνται, ειλικρινά. Δεν τρέπεστε λίγο. Ποιο? Δεν ντρέπεστε λίγο. Αυτό, για το διχαστικό αυτό πνεύμα που, που, που διαθέτει. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Για τρόποι σου και έσχο Δεν ξέρω. Ε. Καταρχά γιατί βάζει σε μια τάξη Τροπί. την ιστορία. Α τα φύση, έτσι, αν έτσι ιστορία που τα, τα λέει Πρωθυπουργό. Γιατί τώρα. όχι. Βλάκα, ε, βλάκα. Άσε. τρόπο. Γιατί βρίζετε, κυρία μου. Είδε τι παλιά άνθρωποι είναι. Okay. Δεν τρέπεσαι, βρε. Okay. Δεν τρέπεσαι. Εμένα ο παππού μου. Είμαστε Αθηναίοι, βρε. Γελοί. Μπράβο. Αυτοί, αυτοί, μπράβο στου Αθηναίου να χαίρεσαι το μεγάλο περίπατο. Okay. Okay. Και πεθερημένα το από την πίνα στην κατοχή, βλαγαδερό. Και ήταν δεξιά. Τι είναι αυτά που λε, βρε, βλαγαδερό. Δεν πίναγαν οι Αθηναίοι. Αν πίναγε, γιατί δεν είχε πουλήσει αρκετό λάδι. Πίναγε, βρε, βλαγαδερό. Τι κάνανε, Δεν είχε πάρει. Άλλοι πήραν καλύτερα λεφτά από του κατακτητέ. Μάλλον δεν. Δεν κάνανε καλή συμφωνία. Είναι Τι ναι. να κάνω, εγώ του φταίω. Κεμίσατε την Αθήνα όλα τα βλαχαδερά και λέτε ανοησίες, ανοησίες και ψευκές. Το βλαχαδερό πώς κόλλησε τώρα. Έτσι από πορεία. Τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία, είναι σημαντικό το γεγονός ότι πράγματι παρέχει οικονομική φυλακή. Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Πέτσα. Είναι η ώρα να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάκρου. Δημένος Άρης Βελουχιώτης θα υποδεχθεί σήμερα τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ενδυματολογικό αυτός ευνηδιασμός έρχεται μετά την προχθεσινή του δήλωση ότι στην εθνική αντίσταση πήρε μέρος και η δεξιά παράταξη. Με στρατιωτική στολή, άρβιλα, φυσικλίκια, έχοντας μουσι και με σύνθημα «Ήμουν και εγώ στο βουνό», ο Πρωθυπουργός μας θέλει να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι και η Εθνικόφρον Παράταξης πολέμησε τον κατακτητή. Μεταξύ, στα κρατητήρια, οδηγήθηκε ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδης καθώ συνελήφθη να παρελάβνει μόνο του ενώ υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση παρελάσεων εν ώψη 28η Οκτωβρίου. Ο Υπουργό, με στολή παραλλαγή και μια ελληνική σημαία στα χέρια, κάνοντα στρατιωτικό βήμα, κατέβαινε μόνο του τη βασιλίση Σοφία με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματο, τραγουδώντα γνωστά εθνικοπατριωτικά άσματα όπω Μακεδονία Ξακουστή, Έχω μια αδερφή κλίτσα λυθινή τη λένε Βόρειο Ήπειρο την αγαπώ πολύ και τέσσερις πήγε μου παν πάλι φύγε από το μαγαζί. Μετά από σύντομη κράτηση αφέθηκε ελεύθερος». Έτσι, νίκησα τον κορονοϊό. Είναι ο τίτλο τη συνέντευξη που έδωσε σε Κυριακάτικη Εφημερίδα ο Γιάννη Βαρουφάκη. Στη συνέντευξη, ο Γιάννη με ένα νι αποκαλύπτει πώ ήρθε αντιμέτωπο με τον κορονοϊό όταν σε σχετική ιχνηλάτηση πληροφορήθηκε πω είχε χαιρετήσει διαχειραψία γνωστό επιχειρηματία που στη συνέχεια απεδείχθη ότι είναι θετικό κρούσμα. Το κατάλαβα από τη χειραψία. Ένιωσα την απειλή του ιού στο χέρι μου, δήλωσε ο Γιάννη Βαρουφάκη, συμπληρώνοντα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν προβοκάτσια, αλλά μετά άλλαξα στάση και όπως απέκρουσα το μνημόνιο του Σόιμπλε, έτσι απέκρουσα και τον ιό. Τον ηχογράφησα και κάποια στιγμή θα δώσω τις κασέτες του ιού στη δημοσιότητα. Ίσως το κάνω και ταινία. Πρόσθεσα καταλαβαίνω την ανησυχία που έχει προκληθεί για το νέο πτωχευτικό κώδικα που ψηφίσαμε», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας χαρακτηριστικά. «Ο πτωχευτικός κώδικας αφορά τους φτωχούς, άρα το χρέος του καθενός είναι να μην είναι φτωχός, ώστε να μην τον αφορά αυτός ο κώδικας. Α αφήσουμε λοιπόν την κρίνια και ας γίνουμε πλούσιοι», συμπλήρωσε ο κύριος Πέτσας. Απλά πράγματα. Καιρός. κολόκερος από αύριο, τα είδατε, ιδανικός καιρός για εγκλισμό. Ενώ με ήλιο δεν έχουμε εγκλισμό. Θα πάμε τώρα στα σπάτα, ε, έπεσε στην αντίληψή μας τι ακριβώς συμβαίνει στο 5ο νηπιαγωγείο και η πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 5ου νηπιαγωγείου, θα ακούσετε τώρα μια ακρος ελληνοφρενική ιστορία επικοινώνησε μαζί μας και την ηχογραφήσαμε πριν λίγο, μας λέει τι ακριβώς αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδάκια στο συγκεκριμένο κτίριο των σπατών Το νηπιαγωγείο βρίσκεται σε ένα κτίριο το οποίο είναι επιλυκώς ακατάλληλο να το πω ε, διότι δεν έχει προάβλιο, έχει πάρα πολύ μουχλά, μικρέ αίθουσε. Δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι είχε καν θέρμανση. Το ανακαλύψανε τώρα, δεν ξέρω γιατί δεν για το ξέρανε τόσο καιρό. Αλλά το κύριο και βασικότερο πρόβλημά μα είναι υγειονομικό, διότι τον τελευταίο καιρό έχουν προκύψει προβλήματα με τον τοίχο τη μία τάξη, ο οποίο είχε φωτίσει από το βόθρο του πιπλανού κτηρίου με αποτέλεσμα να τρέχουν τα νερά ε, μέσα στην τάξη. Έκλεισε το σχολείο για δύο μέρες για να γίνουν εργασίες, να γίνει μόνος στον τοίχο, ώστε να μην μπορούν να περνάνε τα νερά. Ε, και έχει γίνει επίσης τρεις φορές, ε, αν θυμάμαι καλά, υπερχείληση του βόθρου στο ίδιο το κτίριο. Η τελευταία υπερχήλυση έγινε την τρίτη, ε, μ, λίγο πριν το σχόλασμα του Ολοήμερου. Και την επόμενη μέρα, την Δετάρτη το πρωί, επειδή προφανώ δεν ξέρω πώ έγινε, δεν ειδοποιήθηκε κανένα, τα καθαρίσανε δηλαδή μόνο του οι δασκάλε. Την επόμενη μέρα, την Δετάρτη που πήγαν τα παιδιά στο σχολείο, το σχολείο είχε νερά και μία τάξη είχε νερά από βόθρο. Και έτσι αναγκαστήκανε να βάλουν 37 παιδιά μέσα σε μία αίθουσα, μέσω και τη πανδημία, και να, φτιάξουν, να καλέσουν συνεργείο να φτιάξουν την, την ζημιά η οποία βέβαια φτιάχνεται προσωρινώς, διότι θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Της έχουμε ζητήσει από το ο Δήμαρχος και από τις αρμόδιες αρχές να μετακινηθεί το σχόλιο από εκεί, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι δεν γίνεται να γίνει τίποτα φέτος. Ε, από το χρόνο βλέπουμε η Αμαλία Δήμου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Νέων ε, και εκεί δε μόνον, των παιδιών εκεί του νηπιαγωγείου, Νομίζω δεν υπήρχε συλλογό. Τον έφτιαξαν γι' αυτό το λόγο. Στέλνει το παιδάκι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα σε ένα νηπιαγωγείο, το μόνο που δεν φαντάζεσαι ότι θα ασχολείσαι με βόθρου από όνερα και όλα αυτά τα τρελά και παλαβά. Και κυρίω με την ελληνική πολιτεία, εκεί εκφράζεται με την μορφή του Δήμου, που είναι και ο υπεύθυνο για όλα αυτά. Και μπλέκει σε ένα κικαιώνα και πρέπει να πάρει κάποια μέτρα και εσύ, ω γονέα, και αναγκάζεσαι να κάνει πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Αυτή είναι και η ομορφιά αυτού του τόπου. Εκεί που περιμένει ότι όλα θα πάνε normal, ξαφνικά γίνονται όλα ανάποδα και τούμπα. Σε αυτά που λέγαμε πριν, στέλνει εδώ ένα μήνυμα ένα ακροατή και λέει: Δεν είμαι ρατσιστή, αλλά οι υπάνθρωποι που με έχουν κλέψει αρκετέ φορέ είναι λευκοί, χριστιανοί, φοράνε κοστούμι και δουλεύουν σε τράπεζα. Να είσαι ρατσιστή. Για τέτοιου λόγου είναι καλό κάποιο να είναι ρατσιστή. Και τα γιάσα, Παστολή. Ο κόσμο από τα γάλα, είμαι. Yeah. Ο κόσμο από τα γάλα, είμαι, yeah. Ο κόσμο από τα γάλα, είμαι. Yeah. Ο κόσμο από και... Θέλω να σου πω κάτι. Αυτά που λέει ο Άδενη Γεωργιάδη. Να πάρουμε εδώ τα χίλια λεωφορεία, κατάλαβα καλά. Καλά ο κόσμο. Και δεν τα κάνουμε μετά τα χίλια λεωφορεία. Θα τα κάνουμε βόλτα στο σύνταγμα. Τι okay. θέλετε, θα κόψουμε την τάξη των ανθρώπων. Για πάμε λεωφορεία. Αυτά δεν είναι λόγια του Γεωργιάδη. Αυτό το νεβάζει η κυβέρνηση. Έχει πει ο Σατανά μέσα του. Τι, ποιο. Αυτό, ποιο είσαι. Ποιο τα λέει, δεν είναι δικά του, ποιο τα λέει. Το νεβάζει η κυβέρνηση να τα λέει. Αποκλείται, μα είναι μέλο τη κυβέρνηση. Τι εννοεί. Το νεβάζει να τα λέει, εσ για να κάνουν οι δημοσιογράφοι Δηλαδή, είναι, είναι λόγια τη ίδια κυβέρνηση. Αχ. Ε, ανακαταλάβει ο ελληνικό λαό. Παρόλα αυτά στιγμή. δεν είναι παράλογο. Ο Γεωργιάδη είναι μέλο τη κυβέρνηση. Ε, άρα, ναι, όντω ναι, είναι ναι. λόγια ναι. τη κυβέρνηση. Και είναι ναι. αυτό που ανακάλυψε σήμερα. Με τρέλανε με. Τον ευάζει ο Μητσοτάκη να τα λέει με αυτόν τον τρόπο. Πε μου, ότι τον βάζει και, Υπουργό. Ναι. Να τον ευσατηρίζουμε. Ναι. Λοιπόν, και τι γίνεται. Τι γίνεται. Είναι σχέδιο τη κυβέρνηση να καταλάβει ο ελληνικό αυτό το οποίο καταλάβει. Το τελοφορείο αναγοράση όταν θέλουμε τίποτα και να στοιβάζετε κάθε μέρα. Έχει τον κερατάτη του κάνωνε. Ένα ε, κάνουμε αυτή είναι η Δεν κυβέρνηση Δεν ξέρω τον κάνει τον, τον κακό. Αυτή είναι η κυβέρνηση δεξιά, κύριοι έτσι των καπιταλιστών. Ναι. Τι? Ε, ε, και εγώ είναι. αυτό περίμενα για να το δω. Είδα αυτό, κατάλαβα. Και μόνο που βάλανε στον αθώο άνθρωπο στο στόμα τέτοια πράγματα, εγώ κατάλαβα. Ναι, ναι, τι κατάλαβε για μένα. Δεν είμαι σιγουρό. Τι, τι κατάλαβε για μένα. <laughs> Οτι είσκοψε καπίστη. Τι είναι αυτό το καπίστρι, δεν ξέρω εγώ αυτά τα χωριάτικα. Πού να το ξέρει. Α, εγώ μοιάζω η κουκουέ, είμαι. δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Γεια <laughs> σου, φίλε Αποστόλη. είσαι και τρώνε. Ε, τι να κάνουμε, έχει αυθεντικό ρε yeah. Μακαουρίτζι. Ε, ναι, είμαι αυθεντικό. Κάτε, καλή, καλή συνέχεια από αυτό. Α, ναι, εντάξει, κύριε Ασίτρε, φεύγει τα σκαλάκια. Α, ο τυποθήκια. Καλημέρα, Καλημέρα σα. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου δώσετε ένα, ένα τηλέφωνο του κυρίου Καλαριτή ή του κυρίου Μαζαράκη. Για να επικοινωνήσω μαζί τους. Μπορείτε να καλέσετε λίγο πιο μετά κατά τις δύο. Αναρωτιέμαι για Έλα, λέω, Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί κατηγορείτε ρεγαμό τον Άμα τον και την αστυνομία για τον Παπά. Ο Χρυσοκοήδη και η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Τον τσιγάριψαν, φίλε. Μα τι είναι αυτό που λέτε, αγαπητέ, είναι σαν να λέτε ενδεχομένω ότι είναι και συνεργάτη ο Χρυσοκοήδη με έναν τρόπο. Ε, δεν το λέω μόνο ενδεχομένω, το λέω και παραδεχόμενο. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ο Χρυσοκοήδη τον κάνει και, και τον κάνει και τον να... και το κάνει και τον κάνει και δεν τον κάνει τυχαία. Σωστό. Ε, ε, Μήπω τον έχει κάπου και τον φέρει σε μια κρίσιμη στιγμή να ξεχάσει ε, κανένα θέμα ναι. που θέλουμε. <οχ> )το που, το Parents, που, <derivation> δεν αποκλείεται. Δεν να αποκλείεται, Το έχει να κάνεις το Αποστολή. Έλα. τι δηλαδή κάνεις, καλή εβδομάδα. Μια απορία έχω ρε, μόνο Διαφώτισέ με. Αν ο παπά έχει διαφύγει σε ξένη χώρα, θεωρείται λαθρομετανάστε ή δεν θεωρείται. Λες. Ε θεωρείτε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ορτάω. Αχ, τι κατάργη είναι αυτή. Τι κατάρα έφαγε να έγινε λαθρομετανάστε ξαφνικά. Ε, μα έχει πάει σε ξένη χώρα τι είναι, Λαφρία, δεν πήγε. Αχ, α είναι έτσι. Α είναι έτσι και να έχει την τύχη που ονειρεύεται το ίδιο για του μετανάστε τη χώρα μα. Έγινε. <laughs> καλή εβδομάδα, γεια σου. Καλημέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο. Ποιος είναι. Είμαι ένας θαυμαστής του. Δεν ξέρω αν μπορεί τώρα. Τι θέλετε. Θα ήθελα να μου δώσει σαφείς οδηγίες πώς θα μπορέσω να μοιάσω κι εγώ στον κύριο Μπαλούρδο. Δεν είναι εύκολο λυπάμαι πολύ. Μα γιατί. Πρέπει να περάσετε τα και... ψυχολογικά τεστ ελληνικής αστυνομίας που ο Μπαλούρδος όπως και ο Ποτσέπης αυτός ο Αγάπης μόνο τα, τα περάσανε. <κυρίζει> Περάσαμε! Περάσαμε πλανιστοθέ μου! Σε πλανιστοθέ μου για όλα! Δικαιωθήκαμε! Χρεισήκαλοι καντός! θέλει τέτοια τέσσερα να περάσετε, λυπάμαι. Μα είμαι και εγώ. Μας τα μα τι να κάνω τώρα. Δημία. Θα σκάσουμε. καλός καλός κακός αυτήν η κατάσταση. Κύριο λοιπόν. Γεια ε, Εδώ και σήμερα είναι η ελληνοφρένεια. Πριν 80 χρόνια, σαν αύριο είχαμε το όχι του λαού. Πολύ δυνατό τον ελληνοϊταλικό πόλεμο έτσι όπως εξελίχθηκε και έξι μήνες μετά άρχισε η γερμανική κατοχή. Καταχνιά όπως το έχει περιγράψει με αυτό το πάρα πολύ εμβληματικό ε, έργο ο Βίρβος του στίχους, ο Λεοντής τη μουσική και ο, η φωνή του Καζατζίδη σε μια από τις καλύτερες στιγμές της. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό ατινών, μεταδίδουμε το πρώτο ενακυνοθέντο του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου. Οι Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμεις από τι 5 και 30 πρωινής της σήμερον, τα ημέρα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθωρίου. Σημερώνοντας με την αύριο των φώτων λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν τότε οι αρτινοί, ως τότε η αρτίνη από χιμάρα ώστε πελαίνει. Παιδιά Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε, Έλληνες οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Έλληνε ψηλά τι καρδιέ Μέσα απ' τη στάτη, τη βαθιά μια σπίθα θα πετάξει σε πόλη. φωτιά και τα γενι, τρανή φωτιά, πού τη φωτιά θα κάψει, θα Η τρανή φωτιά, πού τη φωτιά θα κάψει; Η τρανή φωτιά που τη φωτιά θα κάψει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Είναι εθνική αργία. Θα πάμε να κάνουμε παρέλαση μόνοι μα. Προειδοποιώ του φανατικού ακροατές τη Ελληνοφρένεια. Μην μπείτε μία η ώρα να ακούσετε. Ο σταθμό είχε την έμπνευση και θα έχει τον Πογδάνο από τι 12 έω τι 2. Σα προειδοποιήσαμε. Ακούστε δηλαδή, αλλά πάρτε και τι κατάλληλε προφυλάξει. Κάπω έτσι τα είδαμε. Τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα μεθαύριο. γιά σα. κροτήματα που λέει ο Θήμιος. Κανονικά ε, δεν μας φοβίζουν, ούτε ο Άδωνη, ούτε ο Βορείδη, ούτε ο Πλεύρη, ούτε καλά από αυτά τα φαντιζαριά. Χειροκρότημα και θα πρέπει να μα ανησυχούν είναι αυτοί που του ψηφίζουν, μάνα μου. Δηλαδή αυτοί ανάμεσά μα και μεγαλώνουν και παιδιά. Παπα-πα, αν είναι δυνατόν. Με αυτού δεν ενίσταμε ποτέ με αυτά τα γουρούνια που είναι εκεί πάνω. Ενίσταμε με αυτού που να του πάρουνε πιο πρόσεξα. Ο όμω που θα του ότι μα ψηφίσανε, λέει, για να το κάνουμε το ξέρανε. Γιατί οι περισσότεροι μακριάκε ψηφίσανε για το μακεδονικό. Και έχουν βάλει τώρα τα κοντάρια στον πάτο του. Τους. Λοιπόν, το, το άρθρο 75 λέει: Δεν λέει μόνο για το σπίτι, θα σου πάρουνε. Και μετά, όπω είπε ο Πουπούκο, θα έχει τη δυνατότητα να βρει δουλειά να πάρει καινούργιο χωρί να σε κοινικάνει οι τράπεζε. Όλη την ακίνητη περιουσία, χωραφάκι το παιδάκι, θα του τα βάλουνε στο πάτο Και καλά να πάθουνε. Α σου ξαναψηφίσουνε. Τι πολλά, μάρα μου. Ακούω τώρα το μισοτάκι και θα συμφωνήσω μαζί του Αν εσείς διαφωνείτε δεν με ενδιαφέρει Θα πω τρία ονόματα που μου έρχονται μάνη μάνη στο, στο μυαλό Α yeah, έτσι μάνη μάνι παίζουν Ναι Ράλις Μπράβο έτσι, Δεν κάναν αντίσταση αυτοί Πώς δεν κάναν αντίσταση Πώς δεν κάναν βέβαια Κυρίως που είναι μόνο που Βολού, είναι τον λαό. Είναι μια αντίσταση yeah. στο δικαίωμα τη ζωή. Καφτε, μου τέτοια κάνανε. Δηλαδή, έχουν το φράσο γιατί φράσο πρέπει να έχει αυτό ο Μητσοτάκη ε, να λέει ότι η παράταξή του ήταν μέρο τη εθνική αντίσταση. Τι εννοεί, Αν γεννηθεί σε ένα σπίτι με τον πατέρα Μητσοτάκη. Okay, δεν θα έχει φράσο ναι, ναι, και ναι. την ξεντσυποστιά να λέει όλα αυτά. Ναι, ναι, δηλαδή δεν ξέρω. Θέλω λίγο να, να είμαστε και λογικοί, ε. Διάβασες ΝΑμπέλαώς diese γαδά Τι έλεγε Χάσαμε τον παπά τον ν καφέ που πίναμε δύο μέρες καφέ μαζί Το μέρδεψες Το και... χάλασες ε? Το χάλασες Το χάλασες ε, Ψάχναμε τον παπά τον Αζί, που πήγαμε καφέ πριν δύο μέρες μαζί Ελα γεια Πάλι το χάλασε Χάσαμε τον παπά τον Αζί, που πίναμε καφέ μαζί Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Καλά είσαι. Είμαι καλά. Είμαι καλά! Είμαι καλά! Είμαι καλά! Ο Αντώνη Αντρουτσόπουλο είναι ο γνωστό περίαντρο τη Χρυσή Αυγή. Ωραία. Ο παλιό, θυμάμαστε. Μπράβο, ήταν επικεφαλή στην επίθεση που έγινε κατά του Κουσουρί το 1998. Αυτό λοιπόν διέφυγε τη σύλληψη για επτά ολόκληρα χρόνια, ω το 2005. Ε, βέβαια, υπάρχει το know-how στην παράταξη. Ακριβώ. Ε, και εκεί ήταν αντισύμπτωση και τότε, κατά διάρκεια αυτών των χρόνων, υπουργό δημόσια τάξη ήταν ο Μιχαλή Χρυσοχοίδη. Καλά, συμβαίνουν οι συμπτώσει. Ε, Mm. Πάρα θα είμαστε κολυμμένοι που... και με τι συμπτώσει τώρα. Που τον ακούω ε, με ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη ευεσκυσία ευαισθησία, τη. Μια ιδιαίτερη αλλάζονία και έπαρση. Για το χρυσαριτήνο παπά. Θεωρήσατε ότι επιτέλου η αστυνομία και ο Χριστό δεν τα κατάφερε. Την οποία γιατί δεν είχε όταν τα, ε, η αστυνομία και οι ματατζήδε εισέβαλαν στο σπίτι του Ινδαρέ. Ε, δεν είναι ιδιαίτερε περιπτώσει. Τώρα ποιο είναι ο οιδαρέ. Καταρχά. Δεν ξέρει. Ξεκινάμε Ενώ... από αυτό. Ενώ δεν ξέραμε ποιο είναι ο Χρήστο παπά, α πούμε. Ξέραμε. Α ασφαλώ και ξέρα. Ήταν γνωστό ότι είχε καταδικαστεί και συζητιόταν αν θα υπάρχει αναστολή ή όχι. Επομένου, δεν ξέραμε, υπήρχαν και, και εκπλήξει. Την έβλεπε στην εισαγγελία κάθε μέρα. Το πάλευε. Υπήρχε και απόφαση. Mm. Υπήρχε και καταδικαστική απόφαση. Δεν ξέρω. Εμένα μου θυμίζει, μου μυρίζει πάρα πολύ αυτό. Παρακράτο αποκλείεται, ξέχνατο. Συναλλαγή. Α, συναλλαγή. Ναι. Δεν τρέπεσαι μόνο οι άλλε τέτοια πράγματα για του ανθρώπου. Γιατί να τρέπω. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να τραπεί, ρώτησα αν ντρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, τέλο. Ναι, ακριβώ. Παρεπιπτόντω αυτό ο περίανδρο είχε καταδικαστεί 21 χρόνια φυλακή. Και έμεινε μόνο τέσσερα. Ε, πόσο να μείνει, Να του γονατίσουμε. Σωφρονιστικό εν... το σύστημα, όχι εκδικητικό. Θα πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί μετά από αυτό, α πούμε, να πολιτευτεί κάτι, να βοηθήσει τους συναγωνιστέ του. Ναι, ναι, ναι. Το στο ας... know-how, προσέχει... κάπω. Του προσέχει πάρα πολύ το σύστημα. Αλλήλωνο.